Et on la on su ke vlojki son tingle rano su. στις ευσευέσεις κατεν αντίον δωρουμένος και των σών διά του σταυρού σου πολιτεύμα Το οποίο η ρίστο είναι δημοκρατικό ακόμα σύμφωνα πάντα με τα όσα λένε τα χαρτιά, οι νόμοι και κυρίως Το Σύνταγμα, α και οι ξένοι, το αναγνωρίζουν επίσης και οι ξένοι ως δημοκρατικό. Το πολίτευμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάνε καλά τα πράγματα στην κρίσιμη διαπραγμάτευση, το κρίσιμο δεκαήμερο, το πιο κρίσιμο, των πιο κρίσιμων μηνών, των πιο κρίσιμων τελευταίων πέντε ετών μιας κρίσιμης ώρας, ενός κρίσιμου λαού στην κρίση του και τα όλα τα... Οι υπόλοιπα κάθε μέρα ξεκινάμε με το εμβατήριο. Χθε βάλαμε και το σάκι να λέει τον Ήμουν, επειδή ο Σάκη μέχρι χθε μα απασχολούσε. Σήμερα βάλαμε και κάτι το χριστιανικό να πιάσουμε όλε τι πλευρέ, να οχυρώσουμε όλα αυτά που γίνονται. Δημοκρατικό το πολίτευμα. Ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι πολύ καλό. Οι ψύχρεμε φωνέ είναι το ζητούμενο στην κρίση που περνάμε. Μια τέτοια φωνή πολύ ψύχρεμη. Πάρα πολύ όμω θα ακούσουμε τώρα. Πάμε στην χρεοκοπία. Γιατί η αποφυγή τη χρεοκοπίας και η διατήρηση των κόκκινων γράμμων δεν νοείται. Θα προτιμήσει τη χρεοκοπία. Ποιος θα προτιμήσει. Ο, ο Τσίπρας. Αυτό τον ενδιαφέρει να αρπάξει την εξουσία, ό,τι μπορεί από την εξουσία να κάνει αυτό. Και τον ενδιαφέρει να αιτηθεί ενδόξως. Διότι η αριστερά, η ελληνική, σα το έχω πει και άλλη φορά αυτό, είναι θανατολατρική. Διότι η αριστερά, η ελληνική, σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, είναι θανατολατρική. Οι μεγάλες στιγμές της αριστεράς είναι οι ήτες της. Οι μεγάλες στιγμές της αριστεράς είναι όταν παρέδωσε τα όπλα στη Βάρκηζα. Όταν ητήθηκε στον εφύλιο πόλεμο. Αυτές είναι οι ηρωικές στιγμές. Τι εορτάζει τις στιγμές αυτές. Έτσι, θέλει να ητήθει για τρίτη φορά, εν Στην μιλάει ο Πάγκαλο, γιατί υποτίθεται ήταν σε ένα αριστερό κόμμα μέχρι πρόσφατα. Ψήφισε Σαμαρά, βεβαίω, εντάξει, αλλά ήταν σε ένα αριστερό κόμμα και όλα αυτά που τώρα καταγγέλει με όλο του τον πολιτικό βίο τα έχει πειραιτήσει γιατί σε ένα τέτοιο κόμμα ήταν. Προκύπτει δηλαδή, αν τον παρακολουθήσει κάποιο και προσπαθήσει να ταιριάξει λόγια με έργα, μια ανακολουθία, μια καραγιοζιά θα μπορούσε να το πει κάποιο, κάτι το αδίστακτο. Αλλά επειδή δεν είναι τέτοιο, κρατάμε μόνο τη λέξη. Ανακολουθία για να είμαστε και εμείς πολιτικά σωστοί. Οι λέξεις λένε πάρα πολλά και επειδή γίνονται και πάρα πολλά ευτυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες λέξεις για να περιγράψουν τι ακριβώς συμβαίνει ο Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι βλέπουμε επίσης με τη λαϊκή ψήφο και τη λαϊκή συμμετοχή να συγκροτείται ένας εναλλακτικός κόλος, κόλος δια σήμερα προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός, κοινωνικός ένας κόλος ο οποίος έχει εξ αρχής δεσμευτεί να προχωρήσουν αυτές οι ανατροπές εποφελία των πολιτών. Συγκοτήται ένας εναλλακτικός κόλος κόλος διακυβέρνησης σήμερα προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός κοινωνικός Και βρέθηκε ένας αμαράς να κρατήσει τη χώρα όρθια Αυτός ο τελευταίος είναι ο άνεργος αργύρης Δινόπουλος που ψάχνει δούλια, δεν είχαμε τέτοιον εναλλακτικό δηλαδή όπως τον λέει όχι δινόπουλο. Το όραμα και αυτό που υλοποιείται με τον Νίκο Φίλιπ που ακούσαμε νωρίτερα. Είχαμε όλου του άλλου, του είχαν περιγράψει κατά καιρού οι προηγούμενε γενιέ των πολιτικών, αλλά εναλλακτικό, δημοκρατικό, αριστερό, προοδευτικό και κοινωνικό δεν ξανά είχαμε. Να λοιπόν που το έφερε το πλήρωμα του χρόνου και έχουμε και τέτοιον, όπω είπε ο Νίκο Φίλιπ. Ο Αργύρης Δινόπουλο, έχετε μάθει, έχει βάλει μια αγγελία, γιατί είναι χρέο του πολιτικού όταν φεύγει από την πολιτική όταν. Ο λαό δεν τον θέλει στην πολιτική. Γιατί άραγε, Όταν φεύγει λοιπόν, ή όταν τον διώχνει από την πολιτική να βρει μια άλλη δουλειά, έχει βάλει μια αγγελία. Λανσάρει τα προσόντα του, και πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να ξεχάσουμε, από όπου πέρασε, δημοσιογραφία, βουλευτή Λύκη, υπουργή Λύκη. Μόνο καλέ στιγμέ έχουμε να θυμόμαστε. Ο Αργύρης Δινόπουλος. για ποιο λόγο έχασε την βουλευτική έδρα, Το γεγονό ότι τα δημοσιονομικά τη χώρα έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ξανααποκτήσει την διεθνή αξιοπιστία της. <ΣΣΣΣ> το γεγονός ότι μέσα σε δύο χρόνια, ξεχνάτε που ήταν η Ελλάδα πριν από δύο χρόνια το 2012, όταν ήταν στο χείρος του κρεμού. <ΣΣΣ> Και βρέθηκε Να <ένας> σαμαράς, <ΣΣΣ> Να κρατήσει τη χώρα όρθια. <ΣΣ> να ξανακερδίσει την διεθνή εμπιστοσύνη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βεβαίως και δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια μέρα. Αυτά. Όταν λες αυτά, γιατί να σε ψηφίσουν, όταν λες βρέθηκε ένας αμαράς για να σώσει τη χώρα, ακόμη και οι νεοδημοκράτες καταλαβαίνουν ακόμη και αυτοί, οι ψηφοφόροι της Β' Αθήνας, μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη και απάντησαν οι άνθρωποι με το δικό τους Τρόπο, πάλι καλά, δηλαδή, έβαλαν τον Άδωνη και τη βούλτευση μέσα. Τώρα που είπαμε Άδωνη, ο Άδωνη δίπλα του στι εκπομπέ που κάνει το μεσημέρι έχει τον αδελφό του Λεωνίδα. Είναι ένα ωραίο δίδυμο. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμεί. Όσε φορέ το ακούμε, το απολαμβάνουμε. Θα, ακούσουμε... θα το ακούσουμε και τώρα σε πολιτικέ εκτιμήσει, περιγραφέ και σχόλια. Άκου, τι χειρότερο είναι. Είναι και ανήθικοι. Ε, καλά, φούρτο Είναι και ανήθικοι. Ε, καλά, Πάνε και ψηφίζουν το νομοσχέδιο <σχεδίου> για την ΕΡΤ. Και μα πρίζουν τα παπούτσια για την ανεξάρτητη ενημέρωση του BBC που θα φτιάξουν Ελλάδα και δεν ξέρω τι. Και δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο, δεν παγιάνε ο Θεό σου. Ψηφίζει το το Τετάρτη. Ναι. Κάνουν την προκήρυξη για τι διευθυντικέ Πέμπτη βράδυ, προ Πέμπτη βράδυ, με χρονικό προσδιορισμό. Πέμπτη βράδυ με Δευτέρα πρωί. Ναι. Παρασκευή Πρωτομαγιά. Ναι, αργία, ναι. Σάββατο, Σάββατο. Κυριακή, Κυριακή. Δευτέρα, Δεν πως να κάνει αίτηση. <σταλείως> α, εννοείται. <σταλείως> και ως εκ του θαύματος μπαίνει ο Διευθύς Αυγής. Like like είναι και ανήθικη. Ε, καλά. Φύλοκομονιστές. Like Άκου, τι χειρότερο είναι. Ε, είναι και ανήθικη. Ε, καλά. Φύλοκομονιστές. Φύλοκομονιστές. Ποιο είναι ευτυχισμένο σε αυτή τη ζωή, αυτό που τα έχει απλά στο μυαλό του και έχει και λίγα στο μυαλό του, με δεδομένο ότι μάλλον υπάρχει κάτι εκεί στο κεφάλι πάνω. Ε, λοιπόν, τέτοιο είναι ο Λεωνίδα. Είναι ανήθικοι αφού είναι κομμουνιστέ. Δεν θέλει συζήτηση. Τελείωσε και αυτό το θέμα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έτσι, εξηγούνται πάρα πολλά. Σχεδόν το σύνολο όσων συμβαίνουν. Ένα αστείο είναι αυτό. Ένα άλλο αστείο ότι θεωρούν κομμουνιστέ του Ηριζέου. Αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα και αυτό το δίδυμο αλλά και το άλλο τρίδημο, γιατί είναι τρεις στη συσκευασία ενός, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Τους ενδιέφερε, τους ενδιέφερε στον Εφιλιό, τους ενδιέφερε πριν από αυτό. Είναι μια παράταξη, η οποία πάντα λειτουργεί για ένα πολύ στενό στόχο μιας φανταστικής ομάδας κοινωνικής, μιας φανταστικής ομάδας κοινωνική που είναι η ελληνική εργατιά, η οποία γνωστό είναι πολύ μικρή σε νούμερα, <Και>, <Και>, και η οποία υποτίθεται θα κυβερνήσει τη χώρα μέσα από διάφορα παιδιά που είναι από σχολεία πολυτελείας και από διάφορες σχολεία που στην Εκάλη και τέτοια Posta, pasta, pasta, <Και <Και> Μιας φανταστικής ομάδας κοινωνική, που είναι η ελληνική εργατιά η οποία ως γνωστόν είναι πολύ μικρή σε νούμερα Posta, pasta, Αυτοί τώρα οι τύποι δεν έχουν ίχνος αίσθησης, τι θα πει, πείνα, τι θα πει δυστυχία, τι θα πει φτώχεια. Ο Θόδωρος Πάγκαλος και αυτός θεωρεί κομμουνιστές του Σιριζέως. Το προσπερνάμε αυτόν και άλλοι, εδώ το θεωρούν οι ίδιοι. Τον εαυτό τους, οι ΣΥΡΙΖΕΗ, πολλοί από αυτούς θεωρούν κομμουνιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και έχουν και μάλιστα οράματα για το σοσιαλισμό του 21ου ναι, αιώνα. Πάμε στο άλλο, ότι μιλάει για την εργατική τάξη σε αυτόν τον τόπο, εργατιά όπως τη λέει ο ίδιο, και την θεωρεί, την χαρακτηρίζει ως φανταστική ομάδα η οποία είναι πολύ μικρή σε νούμερα. 10 εκατομμύρια, πόσο είμαστε ο πληθυσμό, περίπου 11. Αν βάλουμε οικονομικά ενεργό, να είναι 7, 6, 7, κάπου εκεί. Δηλαδή, από αυτό για να λέει μικρό, θα είναι 500.000, 200.000 εργατική εργατικοί τάξει. Οι υπόλοιποι είναι βιομήχανοι, εφοπλιστέ, εισοδηματίε, σύμφωνα πάντα με τον ορισμό του Θόδερου Πάγκαλου. Κοιταχτείτε γύρω σα. Αυτό που βλέπετε δεν είναι εργατόκοσμος, Δεν είναι μισθωτοί που παίρνουν 700 ευρώ maximum και. 500, 600, 400 το κοντέρ τρέχει προς τα κάτω, αλλά είναι προνομιούχοι, τους οποίους έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Θόδωρος Πάγκαλος. Πάμε σε έναν τέτοιον, σε έναν άνθρωπο της εργατιάς που είναι φανταστική ομάδα και συναντάται σε πολύ μικρά νούμερα. Με χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. κλέφτη, κλέφτη ναι. εμένα που αν πάτε στη, να δείτε τον τραπεζικό μου λογαριασμό, έχω 3.000 ευρώ λάω, λάω. που αν πάτε στη, να δείτε τον τραπεζικό μου λογαριασμό έχω 3.000 ευρώ λάβω. Ο Δηνόπουλος μην ξεχνάτε, ξεχνάτε τις φωνές αμέσως είναι ο Αργύρης Δηνόπουλος τότε που το πριν φύγει από πριν γίνουν οι εκλογές. Από φράδα μέρα, 25η Ιανουαρίου, πόσους καλούς χάσαμε, να, ένας από αυτούς, τότε που τον είχαν κατηγορήσει και κάτι για το Υπουργείο, εκεί είχε βγει, και είχε πει, είχε μόνο 3.000, φαίνεται τώρα ότι ψάχνει δουλειά. Αγωνία εμείς από τότε, αλλά και τώρα το επικαιροποιούμε, σαν το μνημόνιο ένα πράγμα, ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον Αργύρη. Ένα άνεργο συμπολίτη μα χρειάζεται την βοήθειά μας. Ένα άτιχος συνάνθρωπο μα ζητάει τη στοργή μα. Ένα υπουργό πινάει στήριξε τον για να φάει. Ο Αργύριο Δηνόπουλο πρέπει να ζήσει αξιοπρεπώς. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στον αδικοκτυπημένο από την κρίση Αργύριο. Την Κυριακή όλη στην πλατεία συντάγματος να βροντοφωνάξουμε <Δισε> Δούλια και αξιοπρέπεια στον άνεργο αργύρι. <Δισε> Κόψε πια τον μπύρι μπύρι, πες τραγούδι στον αργύρι. <Δισε> Στη μεγάλη συναυλία υποστήριξης για τον αργύρι θα τραγουδήσουν Άνα και Μαρία Καλουτά, Σελίν <Δισε> Τιών, Τέρης Χρυσός, Γιάννης Πλούταρχος Γιώργος Τσαλίκης, Ντέμι Ιδρούσος και ο Τζάστιν Πίμπερ. Όλοι την Κυριακή βροντοφωνάζουμε, αρνούμαστε να φάμε φρέσκο γιδωτήρι. Ψάχνουμε δουλειά στον ανέργο αργύρι. Δε θα μείνεις ανέργος ποτέ, την όπου την Να μην λείψει κανεί. Θα φορεθεί τραγιάσκα, θα μοιραστεί βραστό κουνουπίδι. Αυτέ είναι εκδηλώσει, τι ατενίστε και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου, Πλάτωνα, από το Twitter. είσαι ο αληθινό μου, λε. Σε χαιρετάμε, όπω και χτε. Και έτσι την συντρόφισα ακροάτρια. Όλοι οι ακροατέ είναι σύντροφοι με αυτή την έννοια. Ανεξαρτήτως τι ψηφίζουν στην κάλπη. Μάλλον τι εγκλήματα κάνουν στην κάλπη. Γιατί πια δεν είναι η ψήφος. είναι ένα έγκλημα, όπω έχετε καταλάβει. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, νομίζω τώρα θα το, το επόμενο διάστημα θα το καταλάβουμε. Λέει, η λίνα δρανοβάλει, δρανόβαλη, Δρανοβάλη, δεν έχει το όνομα. Πάση θυσία θύμιο θέλω να μου πείτε καλημέρα να δω αν τα βλέπετε όπως με είπε ο αποστόλαρο Λίνα Δρανοβάλη χωριστή δράμα. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλα, ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή μιλάμε κι εμείς υπερβολές. Η κρίση την οποία λύνουμε τώρα και με μια συμφωνία που τελικά ήταν να είναι ενδιάμεση για να πάρουμε κάποια λεφτά να πάμε στην κανονική αλλά επειδή η στρατηγική απέτυχε, τι απέτυχε, ξεφούσκωσε με πάταγο και δεν έγινε ενδιάμεση και πάμε για την κανονική αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει και η κανονική εν περιπτώσει όλο αυτό είναι που πάμε να λύσουμε είναι η κρίση ναι αλλά ποια κρίση όπως το είχε πει εφυός ο αντιπρόεδρος και χτες επισκέπτης του Ντράγγι Γιάννης Δραγασάκης όλο αυτό που πάμε να λύσουμε είναι δικό μα κατά δικό μας όμως είναι ελληνικό η δική μου άποψη και όταν την βρήκε και... Δέχθηκε ακριτική. Η κρίση που ζούμε είναι δική μα κρίση. Telli, telli, telli, telli turna, kaltura, Η κρίση που ζούμε είναι δική μα κρίση. Είναι κρίση του ελληνικού μοντέλου, του ελληνικού καπιταλισμού. Αν θέλετε, των yeah. ελληνικών ελίτ, όπω λέει ο κ. Σόμπλε και ζωστά. Mm. Όπω λέει ο κ. Σόμπλε και ζωστά. Mm. Και είναι κρίση με βαθιές ρίζε. Επιτέλους μια σωστή προσέγγιση για όλο αυτό που συμβαίνουμε Βεβαίως προκύπτουν πολλά ερωτήματα, λαϊκιστικά, αφελή Αφού είναι ελληνική γιατί πάμε έξω να τη λύσουμε με τους άλλους Θα μπορούσαμε μόνοι μας Και όλα αυτά αλλά δεν είναι τις τα παρατάμε, τα αφήνουμε στην άκρη Για να το λέει ο Τραγασάκης, που έχει και χρόνια υπηρεσίας στην αριστερά Κάτι παραπάνω έχει περάσει και από Κομμουνιστικό Κόμμα παλιότερα. Παραλίγο να ήταν και γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο. Ωραίε στιγμέ και πώ η ιστορία δίνει τι απαντήσει μόνη τη. Πάμε στο παρόν, στο σήμερα, γιατί η ελληνική, ξελληνική ή και ξένη ή και καπιταλιστική θέλει συγκρουσιακού τύπου και ανθρώπου που η πατρίδα του έχει ανάγκη. Τώρα, πώ ακριβώ το εξέφρασε αυτό η πατρίδα είναι ένα θέμα, αλλά α ακούσουμε ένα τέτοιο. Η δική μου διαδρομή, αγαπητέ μου ε, νεαρέ φίλε, είναι. Μια διαδρομή σύγκρουση. Η δική μου διαδρομή είναι μια διαδρομή σύγκρουση. Σε όλα τα χρόνια τη ζωή μου με τις Συγγνώμη, όχι, να φτάσω σε αυτό Σύγκρουση με όλα τα κακό κείμενα της χώρας Και μπήκα στη πολιτική Αφήνοντας τη σιγουριά της δημοσιογραφίας Και μια λαμπρή παρέα Σε αυτό μπορεί να σε, να, να, να σε διαβεβαιώσει και ο Νίκος Ο Χατζη Άφησα τη σιγουριά της δημοσιογραφίας Για να μπω στην πολιτική Γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου Με έχει ανάγκη για να μπω στη πολιτική, γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με έχει ανάγκη. Έκανα αυτό δηλαδή που επιτάσσει και ξέρεις και λέει ο παππούς μου, ο Καζατζάκης, ότι πρέπει να έχω και εγώ ευθύνη για το μέλλον της χώρας. Εγώ Καζαντζάκη, ο Σταύρος είναι βεβαίως. Δηλαδή αυτή η χώρα έχει ανάγκη και τον πρώτο που φώναξε είναι το σταυρό. Να λύσει τι, να τη λυθεί τι, να βγει από την ανάγκη. Είναι συγκρουσιακό τύπος, ποιο δεν θυμάται, το είπε και όλος ο άνθρωπος ότι όλη του η πορεία. τι θυμόμαστε, την παρακολουθούμε την πορεία του, όλη είναι γεμάτη από συγκρούσει. Τώρα πώ, τι, με ποιου, ένα άλλο θέμα, δεν χρειάζεται να τα λέει και όλα Στην τηλεόραση μιλούσε. Και άφησε τη σιγουριά τη δημοσιογραφία και μια λαμπρή καριέρα, νομίζαμε θα πει, αλλά είπε μια λαμπρή παρέα. Ε, και μπήκε στην πολιτική, γιατί η πατρίδα, η χώρα. Τον έχει ανάγκη αμοντάριστο, μόνο βάλαμε τον μποπάει στη μέση γιατί νομίζω τέριαζε. Εδώ είναι Ελληνιά όπω κάθε μέρα, 2, 11, 208, 20 λέει εδώ και η Σπηρέτα, καταπληκτική σημερινή σα εκπομπή, σα συγχωρώτη σε μονέ σα για το ΣΥΡΙΖΑ τρει τέλει. Εμεί σε μονέζ δεν έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Με την κάθε κυβέρνηση έχουμε. Προχθέ που ήταν Γιώργο και Πασόκο έχει με τα πρόσωπα, χθε που ήταν σαμαρά, Βενιζέλο, κουβέλη και οτιδήποτε. Σήμερα που είναι λέξει και οτιδήποτε. Αυτές είναι οι αιμονές μας, αυτό είναι το πάθος μας με την εξουσία όπως λέμε την κυβερνητική και την άλλη όσο μπορούμε όσο μας παίρνει και όσο την πραγματική εξουσία και όσο ε, είναι στα πλαίσια εδώ των δυνατοτήτων της εκπομπής του Στυλ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτές τις αιμονές έχουμε δεν είναι θέμα του τωρινού κόμματο και του τρέχοντος πρωθυπουργού. 2.11 2.00.8.200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σε μέσο όποιο θέλει να στείλει, θα το στείλει, θα γράψει real και νό. Το αποστολής το αποστέλνει 54% 100, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ήδη στέλνετε μηνύματα είναι στούντιο.papa.gr. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με μερικέ ρίσει πολύ χρήσιμε για όλο αυτό που συμβαίνει και μέσα στο οποίο συμβαίνει, πάμε στι πρώτε διαφημίσεις. Το μέλλον μα είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτε, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή pasta, pasta, pasta, Είμαστε η δύναμη της ενότητας της ανατρο... ανατροπής και, και στο της προοπτικής στην Ευρώπη και στο Ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί pasta, pasta, pasta, Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Είναι. είναι και ανήθικη. Καλά, φούρτο κομμουνιστέ. Το τραγούδι που ρωτάτε ποιο είναι, είναι το Pasta Song. Ε, τραγούδι της Μαγαρονάδας μπορούμε να το πούμε και έτσι. Musical κτλ. Βρείτε το, ψάξτε το και βρείτε. κάντε κάτι κι εσεί. Ελέγξτε το, κατεβάστε το. Όχι, διαγράψτε το, που λέει ζωή, κατεβάστε το. Ο Κούλης ή Κυριάκος Μητσοτάκης, Κούλης είναι το χαϊδευτικό, έτσι τον έχουμε αγαπήσει όλοι, έχει αγριέψει πάρα πολύ στη Βουλή. Κύριε ε, Κατρούγαλη, κύριε Βούτσι, να αποσύρετε όλες τις βουλευτικές τροπολογίες Τώρα. Και να ακούσετε και τι παρενέσει τη κυρία Προέδρου, ενώ τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Πού, πού είναι άραγε η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα, θα περίμενα ότι θα ήταν ε, εδώ πέρα να επικαλεστεί την πρόθεσή τη για καλή νομοθέτηση και να σα τραβήξει λίγο το αυτή για την πρακτική των τροπολογιών. Αλλά βέβαια εμφανίζεται μόνο προφανώ όταν τη βολεύει κομματικά. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Βούτση, να αποσύρετε όλε τι βουλευτικέ τροπολογίε. Τώρα. Παμόσια έγινε με το που τον έτσι τον Κυριάκο, απέσυραν νομίζω τρεις. Η ζωή έβαλε ένα χέρι από πάνω και βγήκανε τρεις ή καλοί να βγουν οι τρεις και θα δούμε τι θα γίνει στην πόρια, λαό μέρο μέρος α. Το ποτάμι είναι αυτό που μιλάει, δεν τα λέει όλα. Το τι είναι το γνωστό τι ποτάμι. Είναι τί είναι διπλή αυτό. Τι είναι αυτό, πό, είναι μία λέξη. Τι το... ποτάμι, από το τίποτα. Είναι αυτό που καθόταν η μάνα του Κίτσου. Σε ποτάμι το... καθόταν η μάνα το του, ποτέ... ποτέ... του Κίτσου, Ναι. Έχει τα ακούσει πουλάει του Κίτσου, η μάνα δεν ξέρω, έλεγε ποτάμι, δεν το θυμάμαι. Πάντω αυτό από ναι. μόνο του είναι ένα καθαρό τι ποτάμι. Τι κονσέρβα κούτι χρειάζεται, απολυγμένοι κονσέρβα, ασκουριασμένοι. Απογίκατε, απογίκατε να σε πάει και κλανιά. Αχ, αυτή η φωνή που ακούγεται του Θοδωράκη είναι η φωνή των αφεντικών του. Δεν είναι αυτό που, που νομίζει. Σιγά, που επειδή βγαίνει τηλεοράσει και λέει ότι το πρόβλημα τη χώρα είναι ότι κάποια έργα εκκρεμούν. Έλα, παιδί μου. Είναι η αλήθεια ότι εκκρεμούν κάποια έργα. Α. Και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τα πάρουν. Συγκεκριμένοι άνθρωποι να πάρουν τα ίδια έργα. Έτσι είναι. Έχαμε πολλά νούμερα προ άλλο ένα, ο Θοδωράκη. Ναι, ποιο όμω, το μηδέν. Ναι. Τηλεφωνά από Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ακούω, γιατί χθε δεν έντυξε να τον δω. Το ποτάμι, αυτό το ηλίθιο κατασκεύασα. Το ποτάμι δεν το ρε... Τι ποτάμι, είναι το τι Μπράβο. Το τι τυπο... είναι πιο σωστό. Πολύ, δηλαδή πολύ... ότι χάσαμε 3,5 ώρες από τη ζωή μας να το χρεώσουμε στο χατσί γιατί να μα το κάνει αυτό. Τελίωσε. Εγώ έχω και το και το επαγγελματικό Καθόμνα σαν το μάτσκα μέχρι τις 2.30 Αυτά τα χαζοξενύχτια Καλύτερα να βλέπα τη Λεκίβοκα, Καλύτερα να βλέπω αυτές που κτήριονται μια ώρα και βυζί δεν βγάζουν ίδιο πράγμα και ο μίλα, okay. Μίλαγε, μίλαγε, μίλαγε τρεις ώρες Και δεν έλεγε τίποτα Toil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 Αυτό εδώ, ο ποτάμι, είναι α, το, το τύπο. Ο τύποτάμι, ναι, ναι. Ο τύποτάμι, ναι. Νομίζω πρέπει να είναι και ένα καλάκι κάτω γιατί είναι και ο μό. Δεν τον ενδιαφέρει που θα πάει το μεροκάματο και η σύνταξη μεροκάματο καλά, μαύρη κατάσταση. Παιδί μου, τον ενδιαφέρει που θα πάει το μεροκάματο. Να πάει το μεροκάματο στα φοιντικά του. Πώ δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ, γιατί πιστεύει ότι υποστηρίζει τα γκασόνια και να γίνει μόλι γκασόνια. Γιατί πρώτο ο ίδιο είναι γκασόνιο αυτοί που το βάλανε. Συμφωνώ απόλυτα. Πώ να μην γίνουμε γκασόνια κάτω όπω εμένα. Να λέω και την αλήθεια. Είμαι χρόνια στην τηλεόραση. Αυτό δεν το ξ Εγώ λοιπόν που έχω πολλούς φίλους γκαρσόνια και ανθρώπους που δουλεύουν και στη Λάντζα των εστιατορίων... Λαντζέρης, είμαι ψηφοφόρο του Ποταμιού. Αγόρι μου, αυτά είναι. Τι πλένεις την παραμάνα. Αμέ. Αγάπη μου. Και με το δεξί και με το αρριφέρο. Ωπα. Ε, μα, Ποταμίσιο, ρε, φίλε, κρατάω αποστάσεις. Σωστό, σωστό. Η Ένωση Γονέων και Κυδεμόνων Σπάτων Αρτέμινδας με αφορμή την. Ε, Έτσι από την λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, Διοργάνωσε μαζί με τον πολιτικό οργανισμό του Δήμου μα ένα διαγωνισμό ζωγραφική με θέματα παιδιά ζωγραφίζουν για την ειρήνη. Το ωραίο σε όλη αυτή την περίπτωση ποιο είναι. Το ωραίο είναι ότι κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι υπάρχει ειρήνη. Ειρηνί. Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, ο μόνο που διαφώσει με όλη αυτή την ιστορία που πάει να γίνει είναι ένα εθνοτικό σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είπε το εξή. Κακό κάνουμε κουβέντα για το δεύτερο παγκοσμίω πολιμό, καθώ το μυαλό του έρχονται σκελετομένα παιδιά, αντιστοιχία, νεκροί και κάθε έτσι γύρω από αυτό. Καλό θα ήταν, λέει, να μια σκηνή εποχή τέτοια για τη φύση κάτι ανοιξιάτικο τέλος πάντων. Δεν είναι άνθρωπο. ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα για την Ειρήνη και μαλακίες. Έλατε, πρώτη φορά. ένα λουλουδάκι που υπάρχει. Το λουλούδι υπάρχει. Το βλέπεις. Έλατε, έλατε. Επόμενο άλλο δεν... ήταν να σου πει να ζωγραφίσετε και την Ελπίδα. Τι είναι από πρώτη φορά. Καλό, καλό, καλό Η δική μου διαδρομή είναι μια διαδρομή σύγκρουσης. Μπράβο! και μπήκα στη πολιτική αφήνοντας τη σιγουριά της δημοσιογραφίας και μια λαμπρή παρέα για να μπω στη πολιτική γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με έχει ανάγκη. Ένα τεράστιο θέμα είναι αυτό και ένα άλλο θέμα, ίσως πολλά θέματα, θεματάκια, έχει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Αυτό λένε οι συνάδελφοι. Πίσω από την πλάτη σας. δεν είναι Εγώ ερμήνευσα μία απόφαση του, του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε το δεύτερο πακέτο των συντάξεων, α, του δεύτερου μνημονίου, ότι είναι εκτός συντάκτο. Τι να κάνω, Να κλάσω. Να κλάσω. Τι κάνει το ΕΣΟΡΟΥ, είναι μια απάντηση σε όλα αυτά. Και ο να πήρε από την αριστερή του πλευρά, οτίμασαι Πανουφτωχή και τι θα πεθάνουμε. η φυλακή πάνω φτωχή και θα πεθάνουμε. Θα μπορούσε να το πει αυτό που δυσκολεύει τη συνθήκη είναι αυτό που είπε από αριστερή πλευρά. Να το να Το δει, αριστερά να το δει. Α, Α, αριστερά. Τάκ, το λίγο, το ανοίγουμε, το ανοίγουμε. Μ αρέσει γιατί είσαι στη γραμμή των Κέντρο αριστερά, κεντρο αριστερά. Να μπει και ο Σταύρο μέσα να τα βλέπουμε όλα Αυτό ότι ο είναι κεντρός, ξαφνικά, ότι τα ο Τζίμερος και Σπαρταράει κάτω. Εξαφανίστηκε από προσώπου τη. Ποιο ο Σταυρό υποεκπροσωπείται στα κανάλια, δεν τα έχει μάθει. Αποκλείεται. το είπε ο ίδιο. Αλλά επειδή υποεκπροσωπείται, αυτό θεωρεί ναι. ότι η εκπροσώπηση είναι άμα είναι καλεσμένο μέρα παραμέρα στα κανάλια. Αν οι ιδέε του και όλο το σύστημα τον σπρώχνει χωρί να λέει το όνομά του, αλλά στο κάνει την πύλα, αυτό δεν το θεωρεί εκπροσώπηση. Αποκλείεται ή σε κακοήθη. Είμαι κακοήθη. Είμαι είναι αλήθεια. Δεν Χωράκι μου, όπως ο να στηριά εγώ συμμεταξιδίστηκα. Χωράκι μου, έλα. Πού είσαι, αγόρι μου. Να, θα μιλήσουμε πολιτισμένα σήμερα. Σε και... βαριά λίγο, όταν είσαι πολιτισμένος, τέλος πάντων. Να, να τώρα. Τώρα. Καλά, δεν γα... άκου λοιπόν. Τώρα δεν μου λε, θέλαμε τόσο καιρό, φωνάζανε εντάξει, να έρθει ο, Τσί, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ πάνω, να γίνουν όλα καλά κλπ. Εσεί τι βλέπετε τώρα, Ρε Μαρκέ, μά... που διώξατε το Σαμάρα, Βλέπετε κάποια διαφορά, δηλαδή όλα τα ΣΥΡΙΖΑ και τα τσιπράκια που ψηφίσατε. Τι είδατε, όλο κουλοτούμπα στην κουλοτούμπα μα πάει κάθε μέρα και μια καινούργια κολλή. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή. Λε, ρε, ρε, τουλάχιστον μά... η ήταν ειλικρινή. Θα σα πιούμε το αίμα, θα σα πιούμε το αίμα, το πίνουμε Όχι μαλακίες, γύρω γύρω, δεν το πίνω, δεν το πίνω ξαφνικά Ά, καλά, Ήρθε μεγάλη δίπσα, θα το πιούμε, αίμα. το λέγαν από την αρχή οι Σαμαρικοί Σούπα, θα μιλήσω πολιτισμένα μιζεγά Πολιτισμένα σύμπρε καραγιόζι, είσαι εσύ για πολιτισμό Ο πολιτισμός ο δικός σου είναι όμοιος με αυτόν του Σαμαρά και του Άδωνη Ακροδεξιό και πολιτισμός μαζί δεν πάνε, είναι έννοιες αντίθετε Να ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Αυτού μπορεί να του πει τώρα το μεσημέρι που είναι να μην εκφράζονται με τέτοιε εκφράσει. Ο κόσμο βρίσκεται στο τραπέζι. Επιτρέπεται να λέει χέσου και κάνει και δίκιο. Α, παπα, πα. τέτοια ώρα τρώνε εσεί, γιατί βρίσκεται τέτοια ώρα στο τραπέζι. Σε παρακαλώ, πε του να μην εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Εσεί το κάνετε εικόνα αυτό και ιδιάζετε. Εγώ τρώω αυτή την ώρα και ακούω αυτέ τι εκφράσει. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ο, δεν είναι σωστό να τρώνετε τέτοια ώρα, αλλά τέλο πάντων. Θα το πω εγώ, θα το μεταφέρω. Παρ' όλα αυτά, τι τρώντε κι εσεί. Σε... Λέρω ότι δεν διορθώνονται τα πράγματα αλλά Δεν είναι εύκολα τα πράγματα ναι, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ Ας το έχουν υπόψη τους. Ναι θα του το πω γενικώ να μοιχέζονται θα, θα το πω αν... είναι ο κόσμος που τρώει αυτά Τι ψηφίσατε Άσε τώρα τι ψήφισα εγώ Παίζει ρόλο τώρα τι Παίζει εγώ. ρόλο γιατί ίσως πρέπει να τα φάτε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 Να πανεπιτάξουμε γέφυρε, με διόδια, ε. Η ερώτηση παρόλα αυτά ήταν: ε, Ποια είναι η θέση του για τη διαγραφή του χρέου. Έχει θέσει, έχει θέσει. Καλέ, εξώστη. Εξώστη <laughs> βλέπει πιο καλά, έτσι λίγο σαν να τραβά με ντρόουν με, με λιτοτεράκι. Είναι καλό ο εξώστη, είναι τη μόδα. Στον εξώστη είσαι εκεί, αλλά δεν σου έχουν πάρει χαμπάρι ότι είσαι εκεί. Στην κρίσιμη στιγμή, τσουπ, κατεβαίνει και λε: Εδώ ήμουν πάντα. Και ξαφνικά βλέπει το Σταύρο σε ένα υπουργικό. Έχει. Μιλάω με παραβολέ, το Ισό Χριστό έτσι. <laughs> Άντε μανάρι μου να γίνουμε λίγο Ευρώπη να αγοράζουμε με την κάρτα. Περίμενε παιδί μου, έρχεται mm. το καλοκαίρι. Έρχεται, να πάμε στον μπακάρι να αγοράζει ένα ψωμίο 80 λεπτά mm. να δίνεις την κάρτα. Το, Πώς... το καλοκεράκι. Αυτό, στην ακρογιαλιά. Στα πιστοτικά Ποια ακρογιαλιά παιδί μου, okay. στα πιστοτικά okay. Δώσ' μου ένα φυλάκι, το... στα τραπεζικά. Το... Τα ιδρύματα, τα ιδρύματα. Φώνει πάνω στη γη. Ω, το... φώνει στη γη. Πρέπει να είναι μια παρέα και στέλνει το εξή μήνυμα: Τέσσερις μηχανικοί, έξι μεταπτυχιακά και τρία διδακτορικά. Δεκατρία κομμάτια δηλαδή με έξι ευρώ στο καρτοτηλέφωνο. Το κυρπαντελή, βάλε αν θε. Εμεί μόνο σα ευχαριστούμε. Το κυρπαντελή, άλλη φορά. Σήμερα έχουμε τα μεροκάματα. Και ακριβή μια λέξη Ποιο σε ποιος τουλά Εσύ μου τα έχει κλέψει Δεν είναι που σ' αγάπησα Όσο κανείς δεν ξέρει είναι που δεν σε κράτησα Εδώ από πολιτικό το τραγούδι γίνεται κάτι διαφορετικό Πάνος Παπαϊωάννου τραγουδάει, Δημήτρης Παπαχαραλάμπου Στίχη και Χρυσόστομος Καραντονίου η μουσική. Σας ευχαριστούμε. Λαός Κατερίνα Κρυβοπούλου για το μαγκαζίνο. Γεια σας.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 Καμιά φορά είναι χελο πετυχημένα. Ο μας έχει τα ότι τους και το τρώνε. Ότι ο ότι δεν προλαβαίνει από το πάνω τώρα. να σου πω την αλήθεια για το Βενιζέλο και εγώ αυτό πίστευα. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είμαι χοντρό, μια καλή τουαλέτα είναι. Αυτό πίστευα κι εγώ. δεν να Θα πάει ο μια μέρα στην τουαλέτα και θα Συγχαρητήρια στο Θήμιο, το είπε, μπράβο του. Τι είπε. Θα είπε μόλι τώρα στην κλεισούρα, πάνω και στην καστοριά, ότι οι Γερμανοί σκοτέτε και 200 τόσα άτομα, χάρη στο ΕΑΜ, Που έκανε έδωσε Γερμανούς και όσα αντίπια, οι Γερμανοί σκοτώναν τον λαό. Αλλά δεν μα είπε ο την το είπε. Τις, Για πες. Τις περιουσίες, αυτών που τις το είπε. το Κυρίω καλέ έκτισε το κτίριο στον μπράβο, στο Κύριε Στουπάνο, σε ποτάμι έχεις ακούσει, να χτίζουν, σκέψου, τι έργο έγινε από κάτω. Αρχίζει, αρχίζει και αλλάζει και αρέσει. έχουν από κάτω μετρό δικό του. Από τι αυτέ. Ακούω τώρα το λαό που λέτε, για το Σάκη. Έβλεπα τι που έδειχνε μετά. <σίλωση> <σίλωση> <σίλωση> Ευαρέθηκε γιατί πήγε το κορτσάκι εκεί να ακούσει το μακαρόνι με το κοιμά <σίλωση> ή το 1992 και τα γνωστά τραγούδια, το έλα μου και αυτά. Και πάει ο άλλο και τη λέει τη ζωντανίνα και το τετράφιλο δάκρυ. Περίμενα, λέει, να πήκε κανένα καινούργιο ναι, άλλο τραγούδι, Πήγε παιδί μου ο Σάκης και έλεγε το ήλιο νοητέ. Αυτά τα μαθαίνουμε στο σχολείο, όχι στη συναυλία. Όταν πα στη συναυλία θε να ακούσει κάτι άλλο Πού δεν μαθαίνει στο σχολείο. Να σου πω μια δημοσκόπηση που <σίλωση> έχω <σίλωση> κάνει <σίλωση> εδώ πέρα με τι φιλανάδε μου, που μαζευόμαστε. Ψυλο Μου, αλλά πέστα. Καλά, συγνώμη. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Απλά σου μιλάω όπω σου αξίζει. Γιατί μου αξίζει? Τι ψήφισε, Μόρι. Σύριζε, ψήφισε. Τα βλέπει τώρα? Yeah. Γι' αυτό σου αξίζει. Θέλει να σου πωρε και τη δημοσκόπηση ή την ανασκάστηση κατούλη. Λοιπόν, όλοι οι συμπληκνάδε μα την γύρω στα 45. 43 για την ακρίβεια. Μορφό. Αχ, και δεν σεβάστηκα yeah. την ηλικία σου, Μωρέ, συγγνώμη. Mm. Λοιπόν, όλε εντ... ψηφίζουν εντό ευρώ. Πάση θυσία, όλε όμω. Όλε. Εκτό από μένα που έχω βγει από το ευρώ εδώ και ένα μισή χρόνο. Έχει βγει από ευρώ πρακτικά έχει βγει Το ευρώ Όχι, κανονικά έχω βγει από το ευρώ. Δεν έχω ευρώ στην τσέπη. Αυτό, από, ναι. ναι. Περιμένω από τον άντρα μου να μου δώσει λεφτά, από τη μαμά μου να δώσει χαρτιλί και το κουτάκι του άντρα και τα λοιπά. Γι' αυτό ψυφισίζει, λοιπόν... επειδή είμαστε να περιμένεις. Τώρα, αλήθεια, κάθε μέρα για τι επόμενε δεκαετίε θα ξεκινάτε με τον εφρόντα φουσάτα. Τα νεχρόντα φουσάτα περάσαν, σαν το λίβα που καίει σκατά. Το λέτε και το εννοείτε, δηλαδή. Το και Εμεί Εμείς είμαστε αυτοί γ***** ότος μου, τι Είμα. μας έκανε η μοίρα, ναι. Μοίρα με βαραίνει! Κι <Τι> ο νερό μια αγάπη, να τη χαρώ Σαν πλοίο που να βάγησε Σαν ουφαρό που μάτισε μέσα το φωλονερό. Τι φωνάρα, δεν μου λες Ό, Από π... μου λίμνο Ως πως η προσπάθεια κάνεις για να βγει φάλτσος Τι να κάνω παιδί μου, ξέρεις ότι είμαι καλήφωνος Και το χαλάω, το κόβω λίγο για να τσαλακώσω την εικόνα του ήρωα ε, Ναι, αλλά είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα μέσα Εκεί καταντήσαμε, εκεί, εκεί μας εκεί, κατάτησαν οι Α, η από δοχά